στηρίζεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την ομόφωνη των τεσσάρων παρατάξεων, uh -huh. ότι είμαστε απέναντι σε κάθε προσπάθεια της κυβέρνηση, επέκτασης της σημερινής δομής και κατασκευή κλειστής δομής που στην ουσία από ό,τι ακούσαμε όλοι δεν θα είναι κλειστή. Θα είναι οι ίδιες δομές δυστυχώς που λειτουργούσα στο νησί μας, επιπλέον θα είναι και ένα προγκεκά, δηλαδή μια φυλακή για τα παραβατικά στοιχεία. Οπότε... Θα έχουμε μεγαλύτερη έκταση, θα έχουμε πολύ περισσότερο πληθυσμό προσφύγων μεταναστών από το σημερινό και σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε τον νησί μα να μετατραπεί σε μία ε, απέραντη φυλακή και ένα απέραντο hot spot. Μάλιστα. Ε, θα και ακολουθήσετε... Μάλιστα, και μάλιστα, yeah. επιτρέψτε μου λίγο και μάλιστα, όταν βλέπουμε ε, την ανυκανότητα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή να διαχειριστεί το σοβαρό αυτό πρόβλημα, και έρχεται ο ίδιο ο Υπουργό, ο κύριο Βηταράκης, και εξαγγέλει πέμπτο δρομολόγιο πλοίου στο νησί μα ψευδό στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ε, με τι επιπολαιότητα ε, λειτουργεί η κυβέρνηση και πώ διαχειρίζεται το σοβαρό αυτό πρόβλημα. Mm -hmm. Πώ να εμπιστευτεί η Δημοτική Αρχή έναν Υπουργό ο οποίο έρχεται να εξαγγείλει πέμπτο δρομολόγιο όταν αυτό δεν υφίσταται. Σα λέω ένα απλό παράδειγμα. Και όταν, ε, η κατάσταση έχει διαμορφωθεί πλέον και είναι τόσο σοβαρή στη ΛΕΡΟ με 3,5 χιλιάδες πρόσφυγες μετανάστες οι οποίοι ζουν σε ε, εγκαταλειμμένα κτίρια, ζουν σε σκηνές. Τι να πιστέψουμε και τι θα αλλάξει αύριο δηλαδή. Σας δίνουν λεφτά όμως από ό,τι πληροφορούμε. Μα, Ειδικά μάει, μάει, για την ΛΕΡΟ είναι 387.000 ευρώ. Ε, οι 387.000 ευρώ θα έπρεπε ήδη να έχουν δοθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό ε, για τη ζημιά που έχει υποστεί το νησί διαχρονικά. Mm -hmm. Και δεν χρειάζεται να έχουμε περισσότερους πρόσφυγες μετανάστες για να δοθούν αυτές οι 400.000 περίπου. Και δεν τις θέλουμε, δεν θέλουμε ανταποδετικά για αυτό το πρόβλημα. Το νησί μας έχει άλλο όραμα και εκεί θα το θάσουμε. Θέλουν δεν θέλουν κάποιοι.